Ε, Ό,τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή, κάνει και η παρούσα. Ε, ε, να μιλάμε καθαρά, δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί η δομή. Δεν πρόκειται ε, κάνει, να αναβαθμιστεί αυτή ναι. η άτυπη δομή. Ε, και δεν πρόκειται ο Δήμος παραπάνω από αυτά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει κάτι παραπάνω. Ε, και ο Δήμαρχος και εγώ προσπαθούμε ακριβώς ε, να συνεχίσουμε αυτό που έκανε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή η δική σας πρόθεση είναι να συνεχίσει να λειτουργεί η δομή. Προσπαθούμε όσο υπάρχουν άνθρωποι εκεί να βρίσκουμε τρόφιμα, να βρίσκουμε ρούχα, ε, κάποια διαδικαστικά πράγματα όσο μπορούμε να τα λύνουμε ε, μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν νομίζω δεν ξέρω τι έχει αλλάξει ξαφνικά. Ε, δεν έχει έξω τρόφιμα έξω... για παράδειγμα και... μας έλεγε χθε ο κύριο Μαντικός. Ναι. Έχουμε θέματα γιατί είναι όλα σε θελοντική βάση. Χθε με ενημέρωσε και εμένα ο κύριο Μαρτικό για το θέμα των τροφίμων, ότι πάλι έχει ένα θέμα και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και προσπαθούμε σήμερα να δούμε πάλι πού θα βρούμε τρόφιμα. Mm -hmm. Επίση, μα είπα ότι εδώ και τέσσερι μήνε, αν θυμάμαι καλά, έχει χαλάσει η αντλία των λιμάτων και το έχουν λύσει πρόχειρα το θέμα. Αλλά υπάρχουν κλίματα. Χθε μου το ενημέρωσε για το στο θέμα αυτό και έχω δώσει εντολέ τεχνικέ υπηρεσίε να το δει. Ε, καταλαβαίνω και με απόλυτο σεβασμό και, και προς τον Δήμαρχο το Σάββατο Καραγιάννη και προς τον ε, κύριο Μαρτικό ε, Ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους ε, γιατί εθελοντικά, πραγματικά εθελοντικά να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ε, Κάνουν ένα μεγάλο αγώνα για αυτούς τους ανθρώπους ε, Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη στάση του Δήμου, οι δυσκολίες υπάρχουν Εσείς έχετε ε, κατέβει στο άντυπο κέντρο ναι, έχετε πήγα, πάει, πήγα, έχετε πήγα, δει, εγώ, δει πήγα, τα βεβαίως προβλήματα. Βεβαίω πήγα. Βεβαίω ο κ. Μαντικό δεν ήταν εκεί τι ώρε που πήγα γιατί τελικά έμαθα ότι στι 9.30 ώρα αποχωρεί. Εγώ μπορούσα μετά τι 9.30. Ε, Προφανώ εκφράζει μια αγωνία να αναβαθμιστεί και λίγο αυτή η δομή. Ε, είναι γνωστό ότι η δομή δεν είναι στα καλύτερά τη με την έννοια ότι ε, υπάρχουν σοβαρά θέματα.